Από το 1 ως το 10, πόσο του βάζετε του Κυριάκου ως τώρα? Είναι αφελής η Βλάξ. Από το 1 ως το 10, πόσο του βάζετε του Κυριάκου ως τώρα? Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Την είχαν καλεσμένη το πρωί, την Τώρα Μπακογιάννη, στο Όπεν και τη έκανε αυτή την ερώτηση. Ψυχαναλυτική ήταν η συζήτηση, ε, γιατί ε, καταλαβαίνω ότι τώρα έβγαλε το από μέσα τη. Όχι της αυτό που διαφημίζουμε προ τα έξω, όχι. ότι αγαπημένο ο καλό Αδεφούλη Πρωθυπουργό. Είπε όμω αλήθειε. Πάντα λέει αλήθεια. Αλλά είναι το ελάττωμά τη τώρα. <χω> να μην μπορεί να το κρύψει αυτό το ελάττωμα την ειλικρίνεια. Με τίποτα, με τίποτα. Αυτά τα. Δεν κρύβεται το χουέρι. Τα φτιάξαμε εμεί. Με τη βοήθεια του Μοντάζ, γιατί είναι αυτά που έχει μέσα τη. Ανακούσουμε τι ακριβώ είπε όταν τη ρώτησε ο Καμπουράκης. Από το 1 στο το 10, πόσο του βάζετε του Κυριακού Πρωθυπουργού τώρα, Εγώ του βάζω πάρα πολύ καλό βαθμό. Μπράβο! Βαλύτε. Για να είμαι εδώ και τελείω πιστεύω ότι αυτέ οι απανοτέ κρίσεις, διότι δεν νομίζω πω υπάρχει Ω, άλλο πρωθυπουργό μεταφέρων, οι οποίε θα του πέσουν όλα στο κεφάλι. Ε, ορίμασε το Μητσοτάκι πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα. Μπράβο! Και έδειξε ηγετικέ ικανότητε, τι οποίες κανένα δεν ήξερε ότι, τις είχε. Τις οποίες κανένας δεν ήξερε ότι τις είχε. Εδώ βγήκε το ψυχαναλυτικό. <laughs> αυτό που θυμπήκε η Μάρκα πάλι. Ε, ε, δεν το, το σε... είχαμε το παιδιού, ήταν. Δεν κάνει, λίγο, δεν, δεν, δεν, κάνει δεν κάνει το παιδί. Για την πολιτική. Ορίμασε λοιπόν. Καλά είχε και το τραύμα τη εξορία. Δεν είναι εύκολο. Πώ να κάνει. Δηλαδή τον είχε στιγματίσει αυτό. Τον σημάδεψε όμω αυτό. Τον σημάδεψε. Δεν ξέρω αν τον βοήθησε αρχικά. Τον βοήθησε. Δεν βλέπει τι πολιτική εφαρμόζει. Τον βοήθησε, τώρα τον βοήθησε. Ε, ναι, πότε θα τον βοηθούσε στα 20. Που ορίμασαν οι συνθήκε για αυτόν ή τον ορίμασαν οι συνθήκε. Και του πέσανε όλα στο κεφάλι και πήρε καλό βαθμό και από την τώρα, βέβαια. Πάλι καλά. Γιατί νομίζω όλοι βάζουμε καλό βαθμό, αλλά τυχαία ρωτήσαμε την αδερφή του. Ε, εντάξει τώρα, αυτή δεν το πιστεύω. αδερφό τον κρίνει, σαν πολιτικό πρωθυπουργό, κάνετε. και όχι μόνο ο είναι και πολύ καλός και είχε και στοιχεία να, και επιχειρήματα Ειδό... πολύ συγκεκριμένα ναι είχε να πήγε... στόφα πρωθυπουργού πούμε, και ειδόρα... όχι, τα δεν, δεν αυτό, α πούμε όχι δεν είπε αυτό αυτά που είπε η Τώρα είναι καλύτερα από αυτά που λες εσύ καλύτερος Καλύτε. από ό,τι περιμένατε πολύ καλύτερος ειλικρινά, πολύ καλύτερος η ταχύτητα με την οποία παίρνει αποφάσεις <Ρι> αλλά και η γνώση του αντικειμένου την οποία έχει Μπούρδες. εγώ έχω ζήσει τώρα υπουργούς πρωθυπουργούς, ό,τι θέλετε παιδιά με το Μητσοτάκη <laughs> μεγάλο. ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, τα έχω <laughs> ζήσει όλα δεν έχω ζήσει αυτή τη γνώση του φακέλου και αυτή την ταχύτητα έδερ. δηλαδή ε, ε, συνδυάζει πράγματα ο Μητσοτάκης τα οποία πολύ δύσκολα να τα βρεις Μαλακίε. βάζουμε και τον μπαμπά στην που λέει επίση Εδώ είναι η Ντόρα Μπαγκογιάννη, αμοντάριστη και λέει ότι τα συνδυάζει όλα. Έχει γνώση του φακέλου Έχει γνώση των θεμάτων. Ε, δεν είναι κανένα τυχαίο. Επειδή τον βλέπει στην παραλία, νομίζει τι κάνει στην παραλία. Έχει το φάκελο. Ε, καλά, με πάει. τον βάζει, ξέρει γιατί. Για τον ήλιο. Τον... Για τον ήλιο. Α, ή τον βάζει για να έρθει. Πώς τα... βάζανε παλιά αυτά που. Πώ βάζαμε αυτά του όταν τα ανακλαστικά Ρράβο. για να μαυρίσει. Έχει το φάκελο τέτοιο. <laughs> <laughs> ναι. Τα ανακλαστικά του <laughs> αυτοκίνητου το. Αυτοκίνητο, <δεν> το <laughs> όχε, ανακλαστικά, συγγνώμη. Ναι. Εγώ ξέρω ότι πάνω στο παρμπρίζ. Για να μην μπαίνει μέσα. το βάζουμε Αν το βάλει πάνω σου, φέρνει τον ήλιο. Δεν έχει πάει σε γύρισμα ποτέ. Έχω πάει σε γύρισμα. Θυμάσαι Θυμάμαι, Θύμισε μου λίγο. Ένα τσολιά, ένα μπαλούρδο. Τα θυμάμαι όλα. Εδώ πάει με του φακέλου του κυβερνητικού στι θάλασσε και στα βουνά και του βάζει πάνω και μελετάει τα καλό Α, και μελετάει τα θέματα. Αυτό το είπε τώρα Παγκογιάννη. Λέει είναι μελετημένο, ξέρει του φακέλου. Ήθελε να δώσει και ένα. Άλλο παράδειγμα, να μπει στη λεπτομέρεια. Νομίζω όσο το διηλίζουμε, χειροτερεύει. Χειροτέρεψε. Ε, συνδυάζει πράγματα ο Μητσοτάκη τα οποία πολύ δύσκολα να τα βρει. Και τη βαθιά τεχνοκρατική αντίληψη. Δηλαδή. Ξέρετε, παιδί μου, ξέρει πόσα τσιμέντα έχει γέφυρα. Ναι. Η δικιά μου γέφυρα στα χανιά. Ναι. Η δικιά μου γέφυρα στα χανιά. Εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Ε, Πάμε εντάξει, τώρα ναι. για τη γέφυρα του Κερίτη. Τώρα ξέρει εσύ. Στο Κυριακό ξέρει πόσα τσιμέντα θέλει η γέφυρα του Πώς Κερίτη. Ατσι... Δηλαδή έχουμε πρωθυπουργό οικοδόμω Οικοδόμω Μπετατζή Θα λέγαμε ότι έχει, έχει γνώση των υλικών που προμηθεύονται οι εταιρείε Για να Μ. χτίσουν κάτι Συγγνώμη Ας το πούμε και έτσι Δηλαδή πως ξέρεις εγώ πόσα τηλεφωνικά σου δίνει η Ζήμενς Ναι εντάξει Ξέρει πόσα σκυροδέματα χρειάζονται Για να φτιάξει για μια, μια γέφυρα. γέφυρα. Ε, μπορεί να είσαι διαπραγμάτευση μπροστά, μπροστά ξέρω. Είναι δεδομένο ότι γίνονται πολλές γέφυρες στη χώρα ναι. και πολλά, πολλά έργα. Δεν μπορεί να ξέρει και το τι γίνεται μέσα. Δηλαδή, ξέρει όλων των υποθέσεων, Τις δουλειέ και τις λεπτομέρειες και τα κιλά ή του τόνους τόνου που χρειάζεται ένα έργο. Ενώ δεν το ξέρει βουλευτή τη που είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Ε, καλά. Η βουλευτή ασχολείται με τα άλλα. Τα σοβαρά. Αλλά ο Κυριάκο. πώ το έχουμε πρωθυπουργό. Ασχολείται με τα Χριόδη. Που τώρα ξέρει πόσε γάζες πρέπει να πάρουμε στον Ευαγγελισμό. Το αντίστοιχο του τσιμέντου στην υγεία είναι αυτό. Δεν νομίζω στην υγεία. Ξέρουμε δεν έχει τα ίδια κονδύλια. Τον... Χατια... Τα δημόσια έργα πάντα γενικώ είναι πιο επικερδή. Πώς Α4, πόσε Α4 κόλε χρειάζεται το Υπουργείο Μεταφορών, το τμήμα τάδε στον τάδε όροφο. Έχουμε τέτοιο πρωθυπουργό. Είναι τα λεντάραμα έχουμε αυτόν. Δεν πρέπει να τον χάσουμε. Το λένε οι δεξιοί συνεχώ. Δεν θέλει να το πιστέψετε. Νομίζω πια θα το πούμε και εμείς. ότι είναι μοησή, είναι μοησή για αυτού λόγου. Οι άλλοι τον ιδεγκόμενο. αυτό πολύ το μπροστά. Κόμμενό είναι. Κόμμενο, ναι, ναι, ναι. Γέφυρά μου. Στα χανιά είναι μια γέφυρα για το λαό. Όλα είναι η γέφυρα τη Ντόρα. Καλά είναι τα γέφυρα μου, τα γαλματά μου, το <laughs> σπίτι μου, η χώρα μου. Ξέρουμε πώ λειτουργούν. <laughs> ο δήμο μου, μου. μου, η πλατεία μου, <laughs> τα η έργα μου. Ναι, αυτά τα ξέρουμε πώ λειτουργεί η οικογένεια. Το δηλαδή, βουλεβάρτο μου. Το <laughs> μου. <laughs> του ξεφεύγει λίγο. Το... το βιβλίο του Μπαγκογιάννη να βγάλει ποτέ Κώστα Μπαγκογιάννη. Το βουλεβάρτο μου. Α, ναι, θα ωραίο θα ήταν. Ο μεγάλο μου περίπατο δεν θα το έλεγε. Όχι, δεν είναι και συνηθισμένο. Και δεν υπάρχει και περίπατο και δεν είναι και μεγάλο. Ενώ το βουλεβ Ως humor θα να να μπορούσα να πει ο τσιμεντένιο μου περίπατο πλέον. Αυτό είναι για τη γεφυρά μου. Το γεφυρά μου, <laughs> <laughs> στο γεφυρά μου και εκεί. Γράψει... Πόσο τσιμέντο χρειάστηκε γεφυρά... στο Δήμο τη Αθήνα, ξέρει? Α, πά, για, πάρε, Μαξίμου. για να γίνει όμορφη που άνθρωποι. Πάρε μαξί μου. <laughs> Θέλω να κάνω μια ζαρδινιέρα. Πάρω μισοτάκι να μου πει πώ θα την χρειαζόμαστε. Συνέργε. Μάντρα έχει οικοδομών. Τι είναι. Μαξί μου είναι μάντρα, το κάνανε. Μπορεί. Μια μάντρα μου ήρθε τώρα. Εμένα μου ήρθε μια μάντρα με συγκεκριμένα πράγματα Ε, είναι τέλειο, τον περιέγραψε εδώ και με τα τσιμέντα όσο δεν πάει, δεν έχει, το συζητάμε, εξ. αλλά όμω έχει ένα μειονέκτημα. Την επιλογή των προσώπων τι του βάζετε, βαθμό. Mm. Mm. Εκεί, εκεί πιο μέτρια. Εκεί πιο μέτρια, ναι. Θα μπορούσε να, σε κάποιε επιλογέ να ήταν καλύτερε. Να έχει ένα. Πιλικά. Ένα ψεγάδι το όχι. Ναι, παιδιά, ένω. αφού ένω. Έχεις τα καλύτερα Πώς δεν είναι. Όχι θέος... σαν αρνητικό. Αν τη ρωτούσανε <laughs> λίγο ακόμα και. Θα μπορούσε να πει απελπιστικά αποτελεσματικό. Ναι. Ας πούμε που είναι έναν αρνητικό ναι, και αυτό Τρομερά επιτυχημένου. Γιατί κάνει τους άλλου να νιώθουν λίγοι Ναι μα είναι άμα ξέρει τα τσιμέντα Πάει ο, ο, ο εργολήπτης εκεί Και μιλάει με έναν πολιτικό που ξέρει τα τσιμέντα ναι. Και δεν τα ξέρει ο, Η βουλευτής της γεφυράς τη. Όταν λέμε θα φάνε και, Μέχρι και τα τσιμέντα, και τα τσιμέντα <χει> <χει> ή, και ή είναι άλλο. ακριβώς αυτό Γελάνε και, τα Γελάνε και τα τσιμέντα Οπότε τα τσιμέντα έρχονται και δένουν με όλο αυτό που συμβαίνει Αυτά λοιπόν την κυρία Αντώρα Μπακογιάννη, πάντα δίνει οι ατάκες, την ευχαριστούμε θερμά, κυρίως θα τις κάνουν ερωτήσεις για τον Κυριάκο. Και ο Καμπουράκης τα βγάζει αυτά, <giggle> είναι πέρα, ζεστός, ναι, ζεστός αυτά, ή ξέρει, είναι μανούλα. Ναι, και της το έβγαλε και μας έδωσε αυτή την ατάκα με τα τσιμέντα που θα μείνει και θα χρησιμοποιηθεί, είναι για πάσα χρήση αυτή η ατάκα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτά που γίνανε γι, γι, στην ε, πανε, ε, στου, στις αισθείες, πάνω στις Βηθητικές Τι όπως... εγκληματικέ αιστείε, τώρα σε παρακαλώ. Καλά, εντάξει, αυτό που γινόταν εκεί δεν έχει προηγούμενο. Έναν όροφο ολόκληρο είχαν πάρει. Ποιοι? Συμμορίε. 30 άτομα έχουν παραπευθεί. 32 μέλη. Ναι. Είχαν πάρει έναν όροφο. Και κάτι μπάτσε ανάμεσα. Μία κοπέλα. Ναι. Πριν φτάσουμε στην μπατσίνα που θα φτάσουμε, ένα όροφο ήταν τη συμμορία. Εντάξει. εντάξει. Μπορείτε Περίπου να χρωστάγανε κάποια μαθήματα. Δεν είχε καλά. 32 άτομα. <laughs> 32 μαθήματα. Και έπρεπε να μένουν κάπου. Στο, στο δρόμο? Ναι, σωστό, ναι, μείνει στο δρόμο Και είχαν κάνει και 29 αληστείες Τάξη. Με ορμητήριο της, τη φοιτητική αιστεία Τον δέδρο όροφο. Ωραία mm. Και είχε και 80 υποθέσεις διακίνηση ναρκωτικών Με έδρα τη, τη φοιτητική αιστεία Ωραία Αυτό δεν είναι άσυλο, προφανώς Όχι, αυτό δεν είναι άσυλο. Δεν είναι καθόλου λογικό Δεν πρέπει να συμβαίνει Προφανώς κανείς δεν μπορεί να... υπερασπιστή όλο αυτό που συνέβαινε εκεί, φαντάζω τώρα στη θέση των παιδιών που μένουν από κάτω, στον Τρίτο, στον Άλλορφ και ξέρουν τι γίνεται. Επίτρεψέ μου να είμαι λίγο καχύποπτο όσον αφορά τι ανακοινώσει που βγάζει η αστυνομία, Όλοι. τα πορίσματα, πόσε ληστείε φορτώνουν με την ευκαιρία να τι βάλουν εκεί ότι αυτή ήταν, πόσε διακινήσει, δηλαδή είμαι λίγο καχύποπτο okay. αυτό. Αλλά να το αφήσουμε λίγο. Μπορεί κάτι να γινόταν. γινόταν, γινόταν μία, κάτι να Λινόταν Λινόταν τώρα πώ το παρουσιάζει η αστυνομία για να καλύψει και να δώσει άλλο σε φοιτητικέ αστυνομίε και ξύλα στα πανεπιστήμια και χημικά, φαντάζομαι ειδικά μετά αυτό που έγινε στην Αυλία του Θανάσι στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι τώρα το για να πούνε σωστό ήταν». Α, γι' αυτό το έκανανε. Ε, γι' αυτό το γι αυτό έγινε. <σφ> Όμως, εγώ επικαλούμαι τα στοιχεία που γι' δώσει η αστυνομία. Θα σου πω γιατί όλα αυτά που σας είπα τώρα εδώ ε, είναι στοιχεία της αστυνομίας. Ναι. Βγήκε σήμερα ο Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός και μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα. Άκου τι είπε. Σας λέω κάτι καινούριο ότι για πολλά χρόνια υπήρξε από προηγούμενε κυβερνήσει ανοχή στην ανομία που υπήρχε μέσα Εντάξει, στα πανεπιστήμια. Στο έτσι και σήμερα χρόνια κυβέρνηση. Ναι, αλλά τα 2 χρόνια υπήρχε καραντίνα κύριε Κουβάρα και δεν μπορούσε κανένας να πάει να κάνει τίποτα σοβαρό. Να αλλά τα δύο χρόνια υπήρχε καρατίνα κύριο Κουβάρα και δεν μπορούσε κανένα να, να κάνει τίποτα σοβαρό. Στην έρθει και χθε, στον κουβαρά. Γιατί τα είπα όλα αυτά, Λόγο Καραντίνα άφηνε έναν όροφο ολόκληρο επί τρία χρόνια. Ε, τα πάνε να κολλήσουνε. Είναι ακόμα πιο κάλπαζε. Κάλπαζε ο Γιάννη. Είχε 32 μέλη, συνέλαβαν χτε, 80 υποθέσει διακίνηση ναρκωτικών. Και λόγω πανδημία δεν πήγαινε η αστυνομία και είναι σοβαρό υπουργό. Η αστυνομία ήταν πάνω από όλα. Ωπα, μην μπερδεύει τα θέματα. Ποιο είπε ότι είναι σοβαρό υπουργό. Ξεκινάμε από αυτό. Ε, εφόσον είναι υπουργό, αυτοδικαίω. Μα είπε και τώρα ότι υπάρχουν και κάποιε λάθο επιλογέ. Μπορεί να υπάγεται σε αυτέ. Δεν νομίζω αυτή η Άρα να μην είναι σοβαρό. Μπορεί, εξετάζω. Είναι απάντηση αυτή που δίνει ότι δεν πηγαίναμε τρία χρόνια γιατί είχε πανδημία. Δηλαδή αστυνομία τι λειτουργεί, τι συνθήκε. Που φοράει και κράνε, μάσκες ενώ μπορεί να πορεία είναι. γιατί πήγαινε στι πορείε. Ήταν εξωτερικό χώρο. Α, ενώ εκείνο όροφο. Δεν δεν πα Α κάναν απ' έξω, του να μπαίνανε με τα σκινιά. Τόμ Ah. Επικίνδυνε αποστολέ. Oh, oh, oh. Να μην έρθουν σε επαφή με τον όροφο. Σωστό, σωστό. Ε, όλα σωστό. εγώ. Ναι, όχι. Θα μπορούσα να τον κρεμήσω να παίξω με μπάλε. Να το ανατινάξουμε με σκινέ. Να πηγαίνει πάνω η Μάιλι Σάιμ <laughs> να το ρίχνει. <laughs> Παπ, ξεβράκω <laughs> Το πήγαμε λίγο πιο πέρα. Δεν λύσει όμω. Αυτό είναι πολύ όχι σημαντικό. τα καρκιζήλια που λέει ο άλλο. Μα τι λέει, τι βγήκε εκεί. Ότι είχε πανδημία και δεν κάνουμε επιχειρήσει. Εντάξει. Βγήμα... Είσαι υπουργό. Το είχα work from home. Τι να κάνω. Από το σπίτι θα πάνω να το κάνουν. Οκη είσαι πολιτικό. Είσαι υπουργό. Το κάνει όλο αυτό τώρα για να δώσει άλοθη στην πανεπιστημιακή αστυνομία, γιατί δεν σου βγήκε η πανεπιστημιακή αστυνομία. Ε, το ξεραν και αυτό, προφανώς, και αυτό το ήξεραν αυτό προφανώ. Αυτό το ήξεραν εκεί τους. το ήξεραν. Ότι δεν θα βγει. Όχι, ήξεραν Α. ότι γίνεται διακίνηση. Άλλωστε και μία μπατσίνα ήταν σύνδεσμο των παιδιών εκεί, των συλληφθέντων και των υπολείπων. Το κρατάνε τρία χρόνια να γίνεται αυτό δίπλα στα παιδιά τη λαϊκή οικογένεια που φοιτούν στου άλλου ορόφου. Αυτοί που θα ερχόντουσαν και να βάλουν τάξη και, και, και, και το βγάζουν στην δεδομένη στιγμή, αδιαφορώντα για το τι γίνεται με στον όροφο και στην ίδια την αιστεία. Τώρα έχουμε εκλογέ. Για να εξυπηρετήσει την ατζέντα του. Για, γιατί η ατζέντα θα οδηγήσει σε εκλογέ αυτή, η ατζέντα του Ερντογάν, όλο αυτό θα οδηγήσει. Πριν δύο χρόνια να. Και βγαίνει, να το κάνουν με τι, να κάνουν συλλήψει. Έχω καλή δικαιολογία προ τον όροφο. Να ζει η αιστεία να είναι καθαρή. Το καθαρί. θέμα είναι να το καθαρίζω το θέμα είναι να κάνουν το καθαρίζω πριν τι εκλογέ. Αυτό, το δεύτερο. Ε. Αλλά όμω. Πρέπει να είσαι έτοιμο. Θα βγει σε μια συνέντευξη και θα σε ρωτήσει κάποιο. Και βγαίνει και λε: Είχαμε πανδημία. Και δεν μπορεί να γίνει τίποτα σοβαρό στην πανδημία. Τι θε να πει, <laughs> Τώρα τσι πάει ο κόσμο, Γιατί έχουμε εκλογέ. Λέγεται, άλλο. δεν λέγεται. Να πει κάτι άλλο. κάτι άλλο. Θα ήταν το ελάττωμά του αφοπλιστικά ειλικρινή κι αυτή, και αυτό. Σωστό κι αυτό. Τον ρώτησε ο κουβαρά επίση για την αστυνομία που θα φυλάει την αστυνομία. Το Τώρα με προκαλείτε να σα θυμίσω αυτό που σα λένε: Ότι έχετε βάλει την κανονική αστυνομία να φυλάει την πανεπιστημιακή Όχι, αστυνομία. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό, κύριε Χουβαρά. Η πραγματικότητα είναι ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει προετοιμαστεί και έχει εκπαιδευτεί όπω πρέπει. Αλλά θέλω να γνωρίζουν οι άνθρωποι που μα βλέπουν ότι τα παιδιά, οι ειδικοί φρουροί, mm -hmm. αγόρια και χωρί και τη ελληνική αστυνομία που αποτελούν την πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν φέρουν όπλο. Με βάση τον νόμο. Ναι, θέλουμε, θέλουμε να είναι πιο φιλικοί και θέλουμε να είναι πιο προσβάσιμοι. Ναι, αλλά και αποτελεσματική ταυτόχρονα. Και ταυτόχρονα είναι αποτελεσματικοί, γι' αυτό το λόγο, στου περιμετρικού χώρου, συνοδεύονται και από άλλε δυνάμει τη αστυνομία, προκειμένου να κάνουν καλά τη δουλειά τη. Ρωτάει ο κουβαρά. Αστυνομία φυλάει, αστυνομία δεν ισχύει αυτό, κύριε Κουβαρά. Ναι. Και έτσι όπω απαντάει, ισχύει αυτό, κύριε Κουβαρά. <laughs> <laughs> Τι είναι αυτή, εντάξει. μια στοιχειώδη απάντηση να πει, θα με ρωτήσει αυτό και αυτό. να πριν. λάβουμε υπόψη μα ότι είναι κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όχι, είναι, δεν είναι εκπρόσωπο, είναι ο Θεοδωρικάκο. Α, ο Θεοδωρικάκο μπερδεύτηκα. Είχε και τον αναγνώστη τότε, τον οικονόμο. Τον οικονόμο, όχι. Τώρα δεν μπερδεύτηκα. Υπουργό, το ίδιο. Υπουργό, βέβαια. Και αυτός. Να λάβουμε γνώση μα ότι είναι υπουργό των μπάτσων. Ναι. Δεν μπορεί να τα πούμε και σωστά. Ελέγχεται όπω είναι, πρέπει να μείνει η ατάκα για το Twitter. Τη λέει στην αρχή, μπαμπαμ. Δεν -μπαμ, υπάρχει τέτοιο όπω το λέμε. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Τελεία, tweet. Έφυγε και μετά η εξήγηση που δείχνει ότι γίνεται. Η ένστασή μου και το θέμα που θέτω εγώ είναι ο αυτοσεβασμό. Ποια Τον Των υπουργών που τα βιώνουν να μιλήσουν. Είναι υπουργό θα... του Μιτζοτάκη, ήταν στο Κουκουέ. Ναι, 200 χρόνια πριν. Όχι, ποιο αυτοσεβασμό. Όχι επειδή ήταν στο Κουκουέ. Όχι, δεν επειδή υπάρχει. Επειδή ήταν στο Κουκουέ. κουκουέ για στο να φτάσει σύρι... εκεί που είναι Δεν υπάρχει αυτοσεβασμό όταν ξεκινά από εκεί και είσαι εδώ τώρα. Πασόκ, συνασπισμό τότε, γιατί έχει περάσει από όλα αυτά και κατέληξε τώρα στη Νέα Αυτό. Ναι, Οπότε τι ψάχνω και εγώ. Ρητορικό. Αυτό... Στην ε... Δημοκρατία είναι στο Λάο που είναι στο... αυτό. <συσχελόν> Στην Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτό. Στην Νέα Δημοκρατία είναι. Όλο αυτό μου θύμισε έναν άλλον υπουργό παλιά δημοσία τάξεω προστασία του πολίτη, τον κύριο Δένια, όταν ε, ε, το 2013 είχε βγει σε μια εκπομπή τη Νίκη Λιμπεράκη. Όταν έκανε τότε στο Sky το ε. Ροάματ και είχε μιλήσει για τι επιχειρήσει που έκανε τότε, αν θυμάσαι, Βίλα Μαλία, Επί Σαμαρά, τα θυμάσαι όλα ναι, αυτά. Ναι, ναι, τότε που ήταν και η συγκυρία για, για πάρε κατεκλογέ. Ναι, ναι, ναι, κάτι ναι, ναι. στην ομόνια που κυνηγούσαν του μετανάστε. Βέβαια, του βγήκε λίγο μπούμερανγκ, γιατί με αυτά βγήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι έργο Πώ τα ζει σαν ότο του ψηφοφόρου. Αυτό το κόμμα. Το κεριμάζουν τώρα. Τα περισσότερα τζίρια που τα νεοκλασικά που τα συντηρούσαν. Δεν έχει σημασία ο τόπο. Σημασία Α. έχει τι βγάζουμε από τον τόπο, τι κερδίζουμε από τον τόπο. Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία οι ανάγκη των ψηφοφόρων. Σημασία να τσιμπάνε οι ψηφοφόροι. Δεν μα νοιάζει η φυτυτική αίσθηση να είναι καθαρή και να πηγαίνουν τα παιδιά να σπουδάζουν. Να κάνουμε σόου για να πουλήσουμε. Μα τσιμπάνε και κι αλλιώ. Δεν χρειάζεται. Ε, πε του το, να μην κουράζονται. Και να μην είναι και βλακίε ο Θοδωρικάκο. Να βάλει δέργος... τον οικονό μου το πρωί άλλε 5 ώρε να δει. Δεν χρειάζεται να κάνει τσιμπάνε να δει. Θέλουν και ψήφου. Πρέπει να και ο Θοδωρικάκο. Θα εκτεθεί εκλογικά. Τον εικονό μου το Α, ah, οκ, okay, συγγνώμη. Άλλε πέντε ώρε εννοώ. Νόμιζα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τον άτυπο. Οκ, εντάξει. Yeah. Ο κύριο Δένια, λοιπόν, τότε σε εκείνη την εκπομπή είχε πει για αυτέ τι εκαθαρίσει που έκανε τότε η αστυνομία και για ένα ψηλομπλοκάρισμα που υπήρχε το καλοκαίρι του 13. Κοιτάξτε, οι επιχειρήσει, καταρχήν, υπήρχαν επιχειρήσει στα Εξάρχεια συνεχώ. Α πούμε, υπήρξε, αν θυμάστε τότε, εξάρθρωση των Κούρδων στα Εξάρχια με όπλα κτλ. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για επιμέρου επιχειρήσει. Μιλάμε για πλήρη. Πλήρη αποκατάσταση τη τάξη. τότε φαντάζομαι συμφωνείτε, λέτε, ότι... λέτε ότι τότε πετέχθη πλήρη αποκατάσταση Όχι, όχι, όχι, όχι. Το Α. καλοκαίρι του 2013 θα γινόταν επιχείρηση Αλλά... πλήρου αποκατάσταση. Τι έγινε, η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ. Απεφάσισε ε, τότε η κυβέρνηση το θέμα τη ΕΡΤ. ΕΡΤ. Το Το καλοκαίρι του 2013. Και έτσι οι της να, να μετακινηθούν και να τα της ΕΡΤ. Η, η για το 14. Εγώ το 14 από το Δηλαδή, το καλοκαίρι του 2013 είχε αποφασιστεί να καθαριστεί η αθήνα από του κακού. Ότι να αυτοί τηντανάστευση, ανα αρχική δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά έτυχε η ΕΡΤ, Ιούνιο του 2013 από την έκλεισαι, όμω και δίκη που το ανακοίνωσε. Και πήγαν οι ίδιε δυνάμει που τα καθάριζαν ήταν στην ΕΡΤ. Επώσει να έχουμε πια. Μετά λέτε έχουν πολλού μπάτσου. Τώ, είχαμε του στείλαμε εκεί, πήγανε στο καθήκον. Σα ενοχλεί μετά προσλάβαν μπάτσο <laughs> Για κάτι έχει περιπτώσει προσλαμβάνει μπάτσε. Ναι, για να έχουμε. Θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Καλοκαίρι δεν μπορούσε. Ήταν η ΕΡΤ. Ναι, τώρα μιλάω στου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία που πρέπει γιατί του λέγανε σε αυτέ τι. Να εκδηλώνόμαστε αυτό ψηφοφόρου. Ναι. Νόμος και τάξη. Νόμο και mm. τάξη ο Σαμαρά και τώρα καταλαβαίνουμε και από αυτή τα, τα, τα λόγια του Δέμβια πόσο παπατάνε εκεί πουλάνε. Εγώ ήρθα ο νόμο τη τάξη του Μπίν. Εντάξει. Πέντε, πέντε σειρές δρόμο. <laughs> <laughs> λοιπόν, και τον Πόποτα που έλεγε. <laughs> τι έλεγε ο Πόποτα ο Δήμαρχο, Κάτι ένα τέτοιο. το Κι εγώ, αλλά έχει γίνει σύνθημα. Δεν Η απλή ερώτηση του ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία είναι: Ναι, καλοκαίρι είχαμε την ΕΡΤ. Ναι. Και δεν πήγα να καθαρίσματο του κακού στο κέντρο. Τι άλλε εποχέ απαντάει ο κύριο Δένγκε. Αυτά έγιναν, ξεκίνησαν από το καλοκαίρι του 12 μαζί με τον Ξένιο και ο σχεδιασμό ήταν το καλοκαίρι του 13. Γιατί καλοκαίρι, γιατί καλοκαίρι λείπουν όσοι κάτοικοι λείπουν και είναι πολύ πιο ευκολότερο στην ελληνική αστυνομία να εκτελεί επιχειρήσει. Τι είναι τούτη. Ο ένα λέει δεν είχαν πανδημία, δεν πήγε στην ομή. Μετέ είχα μάθει. Ο άλλο λέει. Δεν βγαίνει το 15 Αύγουστο, Τι να κάνω τώρα. κλείνουν όλα στην κομμάτια. Κλείνουν, αφού φεύγουν όλοι. Καταρχά να το διαφημίσουμε ότι κάνουμε μέργο. Λείπουν και πολίτε. Αυτή και οι δύο πουλάνε στου πληθοφόρου του νόμο και τάξη. Αυτή και ο Θοδωρή και ο δένδια. Όταν ήταν υπουργό και τώρα ο Θοδωρικά που είναι υπουργό. Και σου λέει στιμή είχαν και κέντρο ναρκωτικών και. Ότι χειρότερο ο τέταρτο όροφο τη φοιτητική αστεία και ο άλλο ήταν καλοκαίρι. Πήγαμε Έχει. στην ΕΡΤ και το άλλο καλοκαίρι, το προηγούμενο, το επόμενο, το φθινόπωρο όχι, δεν κάνουμε το φθηνό πορο. Βρέχει. Μα... Βιβάλτη μετά. Βρέχει. Έτσι, έτσι. Εποχές, δεν μα βγαίνει. <laughs> Βρέχει το φθινόπωρο Το χειμώνο που να τρέχει. Δεν είσαι τώρα εκεί για Χιόλια. να πάρει. Και καταρχά δεν έχουν οι αλλιώκαρη τα τζαμάκια των μάτων. Όχι, ναι. Άνοιξ τώρα, άνοιξει. Να έξω το παλικάράκι να σου κάνει σαν το μερινάδικο με το τάφ να σου κάνει το κλούβα. Δεν είναι τώρα. Είναι κομική Ναι. Και κωμικοί άριστοι ηθοποιήτε. Και πήγαινε εσύ και κάνει παράσταση. Στο φάκελο Αυτό σου λέω. Βάλω αυτά τα δύο εδώ που λέγεται λόγω πανδημία δεν γίνεται τίποτα σοβαρό. Με αυτά και με αυτά. Έχω αρχίσει να καταγράφω τι γίνεται. Δεν, δεν χωράει σαν κείμενο παραπάνω. Δηλαδή, αν η πανδημία συνεχιζόταν, θα είχαν, είχαν μια άλλη διακίνηση. Μπορεί ναρκωτικά να κανονικά εκεί πέρα. Ή λίγο ακόμα. Ε, μέχρι Ό, θα ότι θα τώρα θα... που τέλειωσε η πανδημία. Τέλο. Τελειώσαν αυτά. Μπήκε, μπήκε έλεγχο στα καρτέλ, όλα αυτά. Τίποτα ναι, ναι. δεν είναι. Δεν θα έχουμε διακίνηση και με συμμετοχή αστυνομικών. Oh, Τέλο oh. αυτά, τελειώσανε. Δεν θα έχουμε διακίνηση παραπάνω από όσο είναι επικερδές για το κράτο να υπάρχουν παράνομα τα ναρκωτικά. Στον πρώτο όροφο τι γίνεται. Όλα καλά. Α, καλά πρώτο θα πρώτο μπορούσε όροφο. να βγει κάποιο και να πει μισό λεπτάκι. Στον τέταρτο όροφο είχαμε αυτό. Γιατί mm. δεν κοιτάμε mm. τη θετική πλευρά, του, τρει όροφοι καθαροί. Θα μπορούσε <laughs> να βγει κάποιο. μια βούλτευση. Αυτά είναι <laughs> η βούλτευση που έχουμε Και όσο καλά, αυτό είναι επιχειρήματα. Αυτόν είναι βούλτευση, ναι. ναι, ναι. Και αυτή είναι, ναι. Αντί, αντίστοιχα αυτά θα Γιατί ήταν. Γιατί το επιχειρήματα... θετικό, κύριε Παπαδάκη, δεν το λέτε? Θα του του μπαλάφα βρίσκομαι. θα ήταν και τη Σαββλονίκη του, του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί λέγανε τέτοια. Και φωτίου καμιά φορά. Και, ναι, και δεν θυμάμαι μια άλλη. Οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ λέγανε τέτοιου τύπου επιχειρήματα. Ναι. Αντιστρέφανε δηλαδή την πραγματικότητα. Ποιο βούλτευση μου κάνει εμένα αυτό. Γιατί καραμπινά το βούλτευση. Αυτό είπα στην αντίστροφη. Δηλαδή, αν πίναμε ρόλου. Η διανομή είναι στη βούλτευση. Θα το συνδυάζει κάπω και με τη Βενεζουέλα. Ότι στην τάδε, στη δια τη Βενεζουέλα, στο Καράκα. Δεν είχε χονόκαρτο <laughs> στο τέταρτο. <laughs> θα το φέρνει. Θα το φέρνει. Θα, θα, θα ξέρει το... όλα αυτά, θα κάνει μια χαρά. Αυτά λοιπόν ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ σοβαρά έτσι, περιστατικά σοβαρότητε για το πώ σα αντιμετωπίζουν και θα σα ζητήσουν και ψήφο. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι το καλύτερο. Και θα τσιμπήσει και, και, και πολλοί κόσμο να βγει. Είναι σοβαρό το δωρικάκο. Είναι σοβαρό οδέμια. Γιατί αγωνίζονται για να καθαρίσουμε, να μπει τάξη. Επειδή το βλέπει με κουστούμι και τα λέει έτσι είναι υφάλεια και ήρεμα και τα λοιπά. σου λέει, άρα ξέρει. Ο, δεν είναι για τώρα ω υπουργό, είναι παλιό αυτό. Έτσι τώρα έχει αλλάξει πόστο. Αλλά μιλάμε, είναι η αντίληψη αυτή ότι τι ανώταζω. Είναι δύο mm. παραδείγματα τώρα αυτά. Διαχρονικά. Τι σαν ό, τάζω και πώ θα ντζω τον κόσμο hey, με όλα αυτά είναι τα χρόνια. Είναι δύο ωραία. πρόχειρα παραδείγματα. Ναι. Αν το ερευνήσουμε, δεν είναι δύο τα παραδείγματα. Θα πάμε μετά, μετά τι διαφημίσεις Θα πάμε και στα τη υγεία, τα τη πανδημία. Τι καλά. Αλλά να πεταχτούμε σε ένα περίπτερο και αυτό θα μα πάει και στι διαφημίσει. <ΣΣΣΣ> Εδώ, Ελληνοφρένια. Όπω κάθε Πέμπτη είναι εκπομπή τη Παρασκευή. Σε που δεν το καταλάβατε. Πώ πήγε το Φάλιρο Σάμερ Θίατ. Ωραία, πολύ ωραία. Μα έκανε και καλό καιρό. Πολύ ωραία ήταν να έκανε... το μια ωραία Ούτε κρύο έκανε μια χαρά, ούτε έβρεξε όλα καλά. Και ήταν πολύ ωραίο, ωραίο κλίμα, ωραίο κόσμο. Ωραία παράσταση φίλια. Ωραία, ήταν. Μπράβο σας. Το ευχαριστηθήκαμε. Ε, πού τα θυμάστε τόσο παλιά, πού σκάψατε ε, Έχω βίντεο Έχεις το μνημονικό Και βλέπω το βίντεο και <laughs> πήρα το μνημονικό mm, yeah. Ένα θέμα που παίζει Σε αυτόν τον τόπο πέρα από τα σοβαρά Που ο Θοδωρικάκος αντιμετωπίζει Στις εστίες και όλα τα υπόλοιπα Είναι ότι ο Κυριάκο περπατάει Ναι, τον είδα όλοι. Πήρα το... από την εμπιστευτικότητα αυτό. Σε διάβαση. Αυτό το είδαμε όλοι. Ναι. Υπάρχει ε, βίντεο. Καλά, δεν έκανα ασυνείδητο να πηγαίνει από το δρόμο. Από τη διάβαση. Στη Νέα Υόρκη, Μ... αν πα από το δρόμο, δεν θα πα το... μετά. Δεν σε κόψανε. Είναι πολλά... και μεγάλοι δρόμοι. Τρέχουν και Έχουν κάποιου κανόνε οι άνθρωποι. Ένα περιπολικό θα διασχίζει ανάμεσα. Ναι, στάνταρ. Κάποιο. Ένα, ένα πυροσβεστικό. Και ένα κομπρεσέρ κάπου σκάβει. Ένα κομπρεσέρ σε μια γωνία. στην Νέα Υόρκη. Και κάπου θα γυρίζεται και μια ταινία. Οπότε κινδυνεύε σε κάθε περίπτωση αν δεν πα από τη διάβαση. Οπότε στο θέμα της πανδημίας βγήκε αυτή η έρευνα Λίτρα που λέει mm. ότι ήταν 97,7% 97, Εκτός μέθη διασωλημιωμένων μέθ, πέθαναν. πέθαναν όλοι σχεδόν Ναι και ρωτάνε τώρα θυμόμαστε ότι δεν είχαμε τέτοιους γιατί όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης Αν έχετε στοιχεία εγώ δεν τα έχω θυμόμαστε όλοι στη Βουλή τι ακριβώς είχε πει Τελικά πέθαναν άρα υπήρχανε Και είναι ναι. και πάνω από χίλιοι, νομίζω να είναι μεγάλου αριθμού. Ρωτήσανε γι' αυτό την κυρία Γκάγκα που είναι αναπληρωτήρια υπουργό Ινδία. Αν μου το, το 97% που διασωληνώθηκαν εκτό ΜΕΘ πέθαναν, απαντήσω. 67% θυμησιμότητα στην επαρχία. Ή έχει πολύ μεγάλε διαφορέ ούτω ή άλλω, μία μονάδα από την άλλη, αλλά πρέπει να σα πω ότι το Πότε διασώλει. Υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα κριτήρια διεθνώ για τι διασώλει Δηλαδή, η διασώση από μόνη τη δεν κάνει έναν άνθρωπο να επιβιώσει. Του δίνει χρόνο να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα, δηλαδή τον βοηθάει να μην κουραστούν οι μισθοί και να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν επιθανότητες ήδη πριν τη διασώρωση, γιατί η γενική κατάσταση τη υγεία του, που δεν έχει σχέση με την ηλικία, έχει σχέση με όλα τα ριζινυπάρχοντα νοσήματα, δεν του το επιτρέπει. Άρα. Άνθρωποι που πιθανότατα μένουν εκτό μονάδε είναι άνθρωποι που ούτω ή άλλω δεν είχαν τη δυνατότητα και διασωλυνωμένοι να επιβιώσουν. Θα πέθαιναν. Γιατί δεν του πηγαίνουν κάτω στα ψυχεία κατευθείαν. Χάσαμε χρόνο, χάσαμε χρόνο. Και ανάγκασα τον Πρωθυπουργό να πει ένα ψέμα στη Βουλή που δεν το έχει ω την πρόθεσή του. Θα πέθαιναν. Και δεν το έχει ω τα το περαμέντο του να λέει ψέματα. Ναι. Ναι. Θα πέθαιναν οι άνθρωποι που τι να κάνουν Και η κυρία Γκάγκα εδώ λέει ότι. Ο, θα πέθαιναν. Οι οποίοι ενδεχομένω δεν προσαρμόστηκαν. Εμά δεν τα, τα βλέπετε. 97,7. ναι, προφανώ ισχύει αυτό. Ε, ε, ε, ωραία, ε, εντάξει. Το λεγόμενο σκυλί στα μπέλη, το έχουμε ακούσει, <laughs> Όχι. Αυτό ήταν. Δεν είναι, Έτσι πήγανε τα πράγματα. Το το σκυλή Και αντί να του πάρουμε στο κατόπι, σκεφτόμαστε επιχείρηματα του Δένια και του Θεοδωρικά. Μήπω είναι σοβαρά για να τσιμπήσουν το σανό. Όρσε. Δεν είναι μόνο ότι θα πέθαιναν κάποιοι πω τι να κάνουμε και η διασωλήνωση και ότι δεν προσφέρει. Και πολλά κάτι λίγο προσφέρει, σου δίνει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει, να ανασωθείς κτλ. Βγήκε ο κύριος Μαγιορκίνης, ο, ο Κίκας, Μ. από την Επιτροπή, ναι, να μιλήσει και αυτό για αυτό το θέμα. Απορρίπτω τα συμπεράσματά της, όχι τα ευρήματά της, τα συμπεράσματα, δηλαδή κατά πόσο αυτή η αυξημένη θνησιμότητα στην επαρχία Όντω είναι επειδή δεν, ε, το λένε, δεν ανταποκρίθηκαν τα κέντρα σωστά. Okay. πρέπει να έχουμε το σωστό παρανομαστή, δηλαδή πόσοι μπήκαν στα νοσοκομείο, yeah. τι είναι όσοι Τη συνολική αύξηση τη θνησιμότητα την δέχεστε ή την απορρίπτετε, Όχι. Τη συνολική αύξηση μπορεί να δούμε συνολική αύξηση στη θνησιμότητα εντό και εκτό μεθ, αλλά συνολικά στου ασθενεί να είναι ίδια, γιατί αλλάζουμε τα κριτήρια. Δεν υπάρχει θέμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που ο κ. Μαγιορκίνη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, είναι επιστήμονα, είναι στην ομάδα. Το ξέρουμε. Και όπω λέει, δεν είναι άλλα τα κριτήρια, δεν υπάρχει θνησιμότητα. Απορρίπτει την έκθεση ω προ τα συμπεράσματα, αλλά δέχεται την έκθεση ω προ τα ευρήματα. Είναι θέμα συμπερασμάτων αξιολόγηση δηλαδή. Είναι ο κύριο Μαγιορκίνης, αυτό που μα είχε πει ότι να υπάρχουν 25 παιδιά σε μια τάξη, ε, δεν είχε κάτι σημαντικό από το να υπήρχαν 15. Ναι, παιδιά δεν στην κάνει ίδια, τη διαφορά. Και είναι και επιστήμονα, μην το ξεχνάμε. Αυτό ακριβώ. Τώρα όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις δεν είναι εύκολο να πεις βάζω περισσότερες τάξεις άρα χρησιμοποιώ περισσότερους εκπαιδευτικούς, άρα δημιουργώ περισσότερες αιστείες και υπάρχουν πολλά επιδημιολογικά μοντέλα τα οποία λένε ότι δεν έχουμε μεγάλο κέρδος μικραίνοντας τις τάξεις και αυξάνοντα τον αριθμό των τάξεων. Διπλασιάζοντα τι τις αίθουσε, αυτό που γίνεται δεν μειώνονται όλε οι αποστάσει. Μειώνονται για απόστασει που έχει με τον διπλανό σου μόνο. Όλε οι άλλε αποστάσει μένουν ίδιε. Είτε έχει 15 είτε έχει 25, το μόνο μέτρο που έχει είναι η μάσκα. Επιστημονικές απόψει. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, δηλαδή, θα μπορούσα να πει είτε έχει 15 είτε 25, κάποια στιγμή θα πεθάνουν όλοι. Επιστημονική... Όλε οι διαδικασίε λένε ίδιε. Δηλαδή θα σηκωθεί το παιδάκι από το θρανείο, θα πάει στον πίνακα, θα γράψει. Ο δάσκαλο είναι ίδιο να είναι 25 και 15. Δηλαδή. Ε, θα τώρα αν το λέει επιστημονική κοινότητα θα πάμε κόντρα και σε αυτό Επιστήμονες γίνανε Η ίδια επιστημονική κοινότητα είχε βγάλει κάτι ποσοστά Ότι μέσα στο μετρό που ο ένας είναι πάνω στον στο άλλο Το μετρό μου δεν κολλάει δεν Όχι στο δικό σου χωλιμπάει <laughs> <ναι, okay. laughs> Θέλω να πω Ωραία όλα αυτά προσπαθούν Και βγαίνει και ο Αλέξη Τσίπρας χθε με ένα tweet Αφού είχε βγει αυτή η έρευνα του Λίτρα, ναι, ναι. να δικαιολογεί να απαντήσει ω αρχηγό αντιπολίτευση να πει. Θα πούμε για την κομοδία μετά. Ναι, ναι, και λέει. Θα διαβάσω το τύπο και πώ θα το δει. Λέει, τώρα που οι μελέτε αποδεικνύουν ότι εκτό μέθοδου δεν σώθηκε σχεδόν κανεί, θα ζητήσει έστω μια συγγνώμη ο Πρωθυπουργό. Τέλο. Τι ζητάει. Στού και των ξεπατικών. Συγγνώμη, τέλο. Μια συγγνώμη από τα, απ τα θύματα απ εννοεί, όχι το από του συγγενεί. Όχι από εμά, αλλά από του χιλιάδε που χάθηκαν άδικα. Α, αυτούς αυτού όχι από του Ιδανεί. Όχι, όχι από πάει στην να πει. Ε, συγγνώμη, συγγνώμη Έτσι, καλό παράδειγμα. Εγώ Συγγνώμη, καλό τούλεγα... παράδειγμα. Στη γειτονιά των Αγγέλων, θα συγγνώμη και εσεί. Θα, θα του έλεγα ζήτησα. Πήγα στην Νεκροταφία και ζήτησα. Ναι, ζήτησα. Ζητάει ο εκπρόσωπο. Δεν το μάθατε, γιατί να μπορούν να μιλήσουν, να το πούνε. Έχουν μια ατζέντα και μια ρητορική, ότι είναι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οκ, για τον το Για θανάτους ο αρχηγός τη αντιπολίτευση στη χειρότερη κυβέρνηση κατά, κατά αυτών. Ζήτα συγγνώμη. Αυτή είναι η ισχυρή αντιπολίτευση. Θα μπορούσα να πει ότι το ξανακάνω. Είχαμε κόσμο το βράδυ πρόμιστε. σπίτι και το ξέχασα. Ότι δεν θα το πρόμιστε. Πρόμιστε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να τον αναγκάσει πρόμιστε. Φιλάω σταυρό, γιατί δεν είπε. Ναι. Να πει ο Μητσογκάλη να φιλήσει. Να, να, να, να, να το δούμε όλοι μπροστά στου Έλληνε. Ποιο το το... τα γράφει. Ποιο χαράζει τη στρατηγική. Αυτό είναι μόνο η λυθιότητα όλη που βγαίνει όλη αυτή η έρευνα. Βγάζει 97, πεθάνουν όλοι σχεδόν ναι, όσοι όλοι, ήταν εκτό. Το 97 τι σημαίνει, καταλαβαίνουμε όλοι. Το 97,7 κιόλα. Και, και αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι επισήμω, αλλά στέλεχο του, ο Πολάκης, oh. την έπεσε στον ε, Λίτρα <laughs> για τα εμβόλια. Άρα τελικά δεν χρειαζόταν να εμβολιαστούν ή μέχρι το 40 ετών oh, ή μέχρι 18 κτλ. Και, και όλη η κουβέντα έφυγε και πήγε. Ο, ε, από στον Πολάκη. Από στον την μπολάκι. ουσία τη έρευνα αυτή. Που είναι και ο χιλιάδρα, δεν είναι μονολίτε. Όχι, όχι σε αυτή είναι μόνο λίτρα. αυτή είναι μονολίτε. Αυτό είναι μόνο λίγο ωραία, λάθο δικό μου. Ναι, ναι. Ε, και πήγε όλο το πολάκι που την πέφτει για, για τα εμβόλια, επειδή αυτό είπε δεν θα κάνουν το εμβόλιο που το φοβόταν, ξέρω εγώ. Συντονισμένο οργανωμένο. Πολύ, κόμμα. πολύ! Και αντί να το μαζέψουν, που έγινε ρεζί των σκυλιών, λέγαμε για το σανό των Αλονών. Όχι. Από τη εδώ μια είναι ο απ' την άλλη είναι η εδώ, εδώ είναι βαθύτερο το θέμα γιατί ο Πολάκης, όποτε γίνεται τέτοιο θέμα που στριμώχνει η κυβέρνηση, ναι. βγαίνει μπροστά και με κάποιο τρόπο παίρνει τα φώτα πάνω του. Δεν ναι. είναι πρώτη φορά που το κάνει. Και ψάχνουν του ΕΣΠΕΝΤΕΣ. Να του δώσουν και ένα, μια θέση επικρατία στη Νέα Δημοκρατία, στο ψηφοδέλτιο να τελειώνει. Ναι, ε, ναι. αφού είναι αριστερό, θα πάει στου δεξιού. Α, το ξέχασα. Ναι. Ε, καλά, και ο <laughs> Εντάξει, όλοι από κάπου ξεκίνησαν. Ο ξεκίνησε. Ποτέ δεν είναι αργά για τον Πολάκη. Λοιπόν, αυτά τα πολύ ωραία με το ΣΥΡΖΑ. Και είδα χτε στο, στο διαδίκτυο, στο Twitter, να έχουν οι ΣΥΡΖΑΙ να έχουν σκάσιμο όλο αυτό που γίνεται, να μην ξέρουν τι να πούνε, να τα χώλουν στον για το Τζιπ. Μα συγγνώμη. Καλά, δηλαδή, ε, συγγνώμη. Ε, το πιο ωραίο είδο που γράφει ένα, ορίστε για να δείτε ότι δεν είμαστε όλοι κατευθυνάμενα ρομποτάκια. Ε, αρκεί να δείτε πόσο οι Σιριζέοι κράζουν τον Τζίπρα σήμερα. Ότι δεν είναι, α πούμε. Μα έτω, τι άλλο μπορεί να κάνει με τον Τζίπρα στο σήμερα. Α, στο ακίνδυνο με τη χαζή του το ή του Τζίπρα, ναι, βέβαια, τον κράζουνε. Για πε για του πληστηριασμού, για πε για τη θέσπιση του Ιντσουήλτου Εμφολυπιστών. Πρώτον. Πε τον Εύκα, τον Ένφυα και τα μνημόνια. Πρώτον. Εγώ ένα με Ένα, ένα, ένα, καθόλου. Οι οξυγόρι. Δεν μα άγαμε σαν όνει για τα οσιόδη. Τώρα στο ακίνητο που κάνει το χαζοτού. Δεύτερον. Mm. Εγώ με τρόπο θέλω. Καλάκα. Θέλω να πω, ότι έχουν και αυτή τα θέματα του μέσα εκεί. Γιατί είπα ότι καλπάζουν για την εξουσία που πέφτει με την σύμφωνα με τη ρητορική πάντα λέω και την αντίληψη των Σιριζέων. Να δει συγνώμη. Ο ταξπεσμένο είναι έτσι κι άλλο. Η ποιο τον εκτιμά, άλλο αν θα ξαναβεί όχι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άλλοστε για να βγει κάποιο. Για να χρειάζονται χρει... και έξι κανάλια. Όχι. Τα έχουμε αυτά. Και <Τι> όπω έχει δείξει η ζωή, τα κανάλια δεν είναι καθοριστικά. Μεγεθύνουμε το ρόλο του. Θα θυμίσω ότι στο δημοψήφισμα τα κανάλια ήταν με το ναι, αλλά βγήκε το όχι. Μεγεθύνουμε μερικέ φορέ το ρόλο <Τι> των καναλιών. Καλά κάνουμε και το λέμε. Δεν ότι δεν κάνουν, Όχι, όχι. κάνουνε, κάνουνε Αλλά όμω υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αν εσύ πηγαίνει όπω πρέπει, τα κανάλια θα ακολουθήσουν. Δεν είναι εκεί <Τι> το <Τι> θέμα. Τέλο <Τι> πάντων, αυτά με όλα αυτά τα <Τι> πολύ <Τι> ωραία. <Τι> <Τι> Ε, ωραίο θέμα είναι και όλο αυτό που έχει γίνει με τις Ζήμενς Αθώος Χριστοφοράκου επιτέλους στο φοράκου, ε, λέξει, Είναι Αθώος Χριστοφοράκου επειδή παραγράφηκε mm. Όχι Αθώος επειδή αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει αντισού. κάτι μεμτό Δεν Απειδή δεν παραγράφηκε υπάρχει αθώωση. Εννοείται, τι θε. Πάει, ε. πέρασε καιρό, το ξεχάσαμε 15 χρόνια. Όχι, ναι, 15. Όχι ότι βρήκαμε τελικά δεν υπάρχουν ευθύνε, δεν ήταν στην ατζέντα του οικογένεια Μητσοτάκη, δε, Μα, δεν έπαιζε όσο. κάτι από αυτά. Ποιο θα τα ψάξει αυτό Όχι, λέω, ενώ απλά παραγράφηκε. Α, ε, ε, ε, επειδή δεν ακούγεται και αυτό. Καταρχά, σε όλα αυτά τα 15 χρόνια υπάρχουν και 15 καλοκαίρια που δεν λειτουργεί το κράτο όπω ακούσαμε πριν. Ναι, ναι, αυτό που λέμε τα καλοκαίρια. Βγάλετε την που δεν έγινε τίποτα σοβαρό που ιστορικά. Άρα 13 χρόνια, αναφερέσεις και τα καλοκαίρια Τα ντεσού 2 υπόθεσης. επί 12, 24, άλλα 2 χρόνια ναι. 2 μήνες βάζω το καλοκαίρι, όχι 3, χαρίζω Βάλε και τις άδειε άλλα 2 χρόνια, ωραία το φτάσεις Έχει κάτι ωραίες λεπτομέρειες όλη αυτή η ιστορία Πρέπει να τις θυμηθούμε οι, Αυτοί που αθώθηκαν όλοι οι άνθρωποι 22 άτομα νομίζω αθώθηκαν Είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα Πρωτοδικα. Ναι, ο Χριστοφοράκος είχε καταδικαστεί σε Πέρασε 15 χρόνια. Παίχνει σε 15... δεκαλιότικο που χάθηκε στο φω. Okay. Ο Χριστοφοράκος είχε καταδικαστεί σε 15 χρόνια. Και 10-15 χρόνια είχαν επιβληθεί στου υπόλοιπου. Okay. Θέλω να πω, πρωτοδίκω φάγαν καμπάνε. Okay. Πρώτον, δεύτερον. Ενδεχομένω, άρα υπήρχαν κάποιε ευθύνε. Ναι, ναι, Α. περίμενε. Όλα μαζί έχουν μια αξία. Η Siemens είχε παραδεχτεί δημοσίω ότι έδωσε μίζε σε Έλληνε αξιωματούχου. μίζε αυτέ έφταναν τα 130 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα. ναι, Δηλαδή η εταιρεία έχει παραδεχθεί Επίσης Το έχουμε αυτό το ναι, έχουμε, ναι, ναι, ναι, ναι. Δύο στοιχεία Καταδικάστηκαν 20 15 χρόνια ο καθένας Περίπου 10 με 15 Τρίτον Η Μυζήμενση είχε κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό Με το ελληνικό δημόσιο Χορηγώντας εξοπλισμό αξίας 13 εκατομμυρίων ευρώ Δηλαδή είχε παραδεχτεί Και έτσι. Και κάπως πλήρωνε και την χασούρα Βέβαια Είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που ε, είχε κλέψει από το δημόσιο, όμως παραδεχόταν και έτσι, πάλι. Ναι, ναι. και έτσι ότι κάτι γίνεται. Σε λογαριασμούς Ελλήνων αξιωματούχων είχαν βρεθεί εμβάσματα από τη Siemens. Αδιευκρίνιστα, μην μου πεις τίποτα, διευκρίνιστα, ποσά. Τελικά δε και θέλω, αυτά, διευκρίνιστα. Η δικαστική διαδικασία κράτησε 15 χρόνια όσο χρειάζεται δηλαδή για να παραγραφεί ένα, ένα αδίκημα. Πέθω από τα σύννεφα και πάλι. Ναι. Τρί, ε, πέμπτον, γιατί τα έχω στην σειρά. Η προανάκριση, προανάκριση κράτησε τριάμιση χρόνια. Ενώ η μετάφραση του κατηγορητηρίου, η μετάφραση, 1,5 χρόνου Μα είναι γλώσσα αυτή η Γερμανία. Εντάξει, τώρα και δύσκολες λέξει τώρα. Θέλω θα, να βραχυπλάσω. Κάνει να μεταφράσει ένα κείμενο, ενάμιση χρόνο. Προανάκριση, τριάμιση χρόνια. Η Ιριάννα, ο Θεοφίλου. Με συνοπτικέ. Μπήκαν μέσα νύχτα. Με συνοπτικέ. Με, με το καπέλο που είχε το DNA. Ναι, με το που είχε, αγγίξει. που είχε αγγίξει. Τι είχε αγγίξει. Είχε βρεθεί στον ίδιο χώρο, σε ένα άλλο σπίτι. Όπω πάμε, όλοι σε ένα σπίτι. Μπορεί Ήχε να είχε δίπλα και είχε φτύσια. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, Χριστοφοράκος και Καραβέλλα, διέφυγαν στο εξωτερικό, γιατί προφανώ ούτε οι ότι υπήρχε περίπτωση να αθώθουν. Και την έκαναν. Όλα αυτά. Είναι... Ε, βέβαια, αν θυμόμαστε την εποχή, κάποιο του σφίριξε πότε ναι, να την ναι, κάνουν. Εννοεί, ήταν, Κάποια συγκεκριμένη περίοδο. Δεν θέλω να πω τίποτα για συμμαθητέ τέτοια και τι σχέσει. Δεν θα πω. Όχι, όχι. Καμία δε... σχέση. Δε... Ό,τι αποδεικνύεται, αποδεικνύεται. Δεν αποδεικνύεται. Τίποτα. Και τέτοιο. μόνο αυτά Μακριά. που σα ανέφερα εγώ, καταλαβαίνει ο καθένα τι μαγείρεμα εσχρό έχει πέσει. Ποια ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ποια ανεξάρτη δικαιοσύνη. Ποια δημοκρατία. Ποια διάκριση θεσμών και εξουσιών. Τίποτα απολύτω. Και περιμένετε ότι δεν θα μίζα. Περιμένετε ότι με τα διευκρίνηστα από ΣΑΠ δεν θα μπει στο αρχείο η υπόθεση? Ή ότι από τις Μήκε. Διαβλου... Μήκε, αυτό λέω, περιμένουμε ότι δεν θα μπει. Ή ότι από τι επισυνδέσεις θα βγει πόρισμα και θα κουκουλωθεί να φύγει η νύχτα. Τώρα που τι πες, περιμένετε. Όλα ενσοφία επίηθησαν στην ε, υπόθεση της Ζήμες για να παραγραφούν να περάσουν τα χρόνια. Ναι, αλλά... Πάντα εγώ δεν έχω καμία ψευδέστηση, γι' αυτό και δεν ψηφίζω τίποτα από όλα αυτά και θεωρώ ότι η αστική δημοκρατία είναι μεγάλη μεγαλύτερη μπαρούφα που έχει ανακαλύψει ο άνθρωπο τη ζωή του. Για να λέει ότι έχουμε δημοκρατία και θεσμού, ούτε στι οργανωμένε χώρε, ούτε και εδώ που είναι μπαχαλιστάν. Τα προσχήματα. Ποια προσχήματα. Τα προσχήματα παιδί μου, βλέπεις με δείγμα, αφού βλέπει ότι κυκπάει ο άλλο με το σανό, ποια προσχήματα. Εντάξει, η δικαιοσύνη 15 χρόνια και βγαίνει και ανακοινώνει παραγραφή. Ενώ είχαν καταδικαστεί σε 15 χρόνια. Δηλαδή, δικάζει και καταδικάζει σε 15 χρόνια, θα φάω όλη τη ζωή μέσα και τελικά αθώο. Αθώο. Και, και ούτε δεν έχει γίνει και το μέσα. Επίση, το μέσα δεν έχει. Ούτε έγινε. ένα λεπτό. Εντάξει, βέβαια ήταν εξόριστο στη Γερμανία. Αυτό. Εμεί τον υποδεχτήκαμε χθε. Το είπαμε, έχουμε τελετή την Α, Κυριακή. Εντάξει, αυτό το άξιο Ελληνόπουλο. Ο Αλίγιστο. Συγγνώμη κιόλα. Για το θέμα των υποκλοπών μίλησε τώρα ο το πρωί. Που βγήκε στο όπονα, αφού είπε και τα, τα καλά τη βαθμολογία για τον Κυριακό και αφήνει, το κάνει συνέχεια, κ. Μπακογιάννη. Υπονοούμενα, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Για τον κύριο Ανδρουλάκη. Κύριε Πακογιάννη πρέπει να υπάρχει κόφτης στα πρόσωπα τα οποία παρακολουθούμε δηλαδή η, την Πακογιάννη ως Υπουργό Εξωτερικών μπορούμε να την παρακολουθούμε Εάν η Πακογιάννη έχει κάνει κάτι το οποίο είναι ύποπτο και θα σας το πω πάρα πολύ ομά γιατί δεν μπορώ τώρα έχω βρεθεί να λέω ναι. εάν πρόκειται μια ξένη δύναμη να έρθει να ε, πληρώσει έναν άνθρωπο για να τον κάνει Να υποστηρίξει τι θέσει τη δεν θα πάρει το μανάβι μου. Εμένα θα πάρει. Δηλαδή, Σωστό, ναι, εντάξει, Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ή θα πάρει εσά. Ένα δημοσιογράφο με κύρος ο οποίο θα βγει στην, στο δημοσιογράφο. Και αρχίσει να λέει και θα και λέει, θα αρχίσει ναι. να λέει που αυτό, που εκείνο, που το τρίτο, που το τέταρτο. Δεν θα του παρακολουθήσει λοιπόν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Βεβαίω θα με παρακολουθήσει. Και οφείλει να με παρακολουθήσει. Τη δουλειά τη θα κάνει. Εγώ καταλαβαίνω ότι. Αφήνει υπονοούμενο ότι ο Ανδρουλάκης κάτι κακό έκανε κατά τη πατρίδα μα και του Άγγλου. Άρα ήταν σωστό να παρακολουθήσει. Ναι, και άρα παρακολουθεί το. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε γιατί έχει και δεύτερο απόσπασμα. Έτσι όπω το τονίζει. Έτσι όπως το τονίζει, γιατί αν κάποιο έχει και ένα δεύτερο απόσπασμα, πάλι πάνω στο ίδιο μοτίβο. Ερώτηση. Την Παγκογιάννη λοιπόν με φίλτρα την παρακολουθούμε. Συγγνώμη που επικαλούμε εσά. Ναι, καλύτερα, με, παρούσα, ναι γι' αυτό το λέω. Πρέπει να την ενημερώσουμε την Παγκογιάννη όμω μετά. Δεν θα την ενημερώσουμε δεν βρούμε κάτι ότι παρακολουθήθηκε Μετά Δεν ξέ, δε, δε καταλαβαίνω το νόημα Εάν έχω φτάσει στο σημείο να είμαι τόσο πολύ ύποπτος για κάποιο πράγμα Και πέρασα όλα τα φίλτρα και παρακολουθήθηκα Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα ξαναχρειαστεί αυτό για ένα τέτοιο άνθρωπο για τον οποίο μιλάμε Επειδή δεν ενημέρωσαν τον Αδρουλάκη Τι δηλαδή, τι κακό έχει να μας το πούνε γιατί δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε τον Ανδρουλάκη και να γίνει πρωθυπουργός ή Υπουργό αύριο. Είναι προδότης. Τι είναι τι ο είναι Γιατί δεν το πράκτορας. Λένε. Γιατί, παρα, γιατί παρακολουθεί το. Τι σκιά είναι αυτή που το κάνει ο ένας για τον αντίπαλο απέναντι. Αυτό δεν νομίζω να κούρασε τον Ανδρουλάκη, τον καμπουράκι αυτή η κουβέντα από ό,τι κατάλαβα ε. Ο κουρασμένο κόσμο, ο Αυτό λέω, όμως, ναι, ναι. Κούραση. Εκεί δεν υπήρξε κουρασμένο. Όταν, όταν αφήνουν θέματα και ανοιχτέ. Άλλο, άλλο, άλλο κανάλι, ναι. Ε, οπότε, κάπω κάτι υπονοούμε να πέφτουν στην πολιτική ζωή. Πάνω ότι κάποιο προδίδει, κάποιο έχει ξεπουληθεί και πρέπει. τον παρακολουθήσαμε, αλλά δεν μπορούμε να σα πούμε τι έγινε. Ε, και λέει, και τα στοιχεία. όσο ψηλά κρατάει το θέμα ο Ανδρουλάκη όλη την ώρα, α πετάξουμε και μυαλά και δεν ξέρει να μείνει κάτι. Ναι. Δεν τα είχαμε αυτά στον πολιτικό βίο. Είχαμε... Όχι ότι ήταν νηπιανή, πριτάνη oh, όλα αυτά. Αλλά δεν είχαμε όμω και τι βρισσιέ που πάνε σε εξοργανισμό τη κοινωνία. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Η η αισθητική, αυτέ οι μπιχτέ, τα λοκαρθώματα, τα ξεπλήματα. Αυτά είναι εντάξει. Και μέσα σε όλα αυτά έδωσε συνέντευξη χτε βράδυ στο κόντρα ποιο. Αυτό. Ένα μηδέν. Στο mm -hmm. πιάτο μου το έδωσε. <laughs> ε, εννοείται, γι' αυτό το είπα. <laughs> Λοιπόν, ο Άρης Πιλιοτόπουλο. Ο Άρη Πιλιοτόπουλο. Πικνί, καπνί. Υπάρχει ο Άρης Πιλιοτόπουλο και έδωσε συνέντευξη για να πει για τι υποκριτέ. Τα ψερά μαλλιά ακόμα ή τα έδωσε. Δεν, δεν το είδα, το άκουσα. Για να, γιατί ήμουν στο summer fire, summer theater. Τι θα Οπότε ήταν καλύτερο. Είδα. Τι θα ήταν καλύτερο. Εσύ είσαι καλύτερο από του Πιλιοτόπουλου. Ευχαριστώ. Και έχει μαύρο μαλλί. Εντάξει. Την περούκα όλοι <laughs> αυτοί. Τουλάχιστον ναι. Έξιε Α, δεν έχει αφήσει ο Άρης κάτι, έχει αφήσει κάτι στιγμή, στιγμή κάτι. Δεν, δεν θυμάμαι, mm -hmm. μου, δεν, δεν έχει σημασία. Ευθείας βολές του Άρης Πιλιωτόπουλου κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τις δύο παρέτησει. Παρέτηση του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού ή παρέτηση του διοικητή της Ε.Ε. που ναι. ήταν και προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Η οποία αντικειμενική πόσο ψηλά? πολιτική ευθύνη που υπάρχει στον ίδιο του Πρωθυπουργό, διότι σύμφωνα με την αλλαγή που έγινε, ο ίδιο προείσταται πολιτικά mm -hmm. τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πολιτική ευθύνη του Κυριακό Μητσοτάκη Εδώ ο είναι ακόμα στο καραμαλικό μπλοκ. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είναι ξέρω. βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Φάνε τι θα γίνει. Αυτός... Να έχουμε να ψηφίσουμε και ένα σύντροφο. Ο αντόνού όλε τι θα κάνει, να ξέρουν που ο Θα δεν μπούμε στο. Ταιριάζουν απόλυτα με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όπω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ε, Ται. ταιριάζουν απόλυτα όλοι αυτοί. Λοιπόν, βλέπαμε χθε ευλπάε. Και ήταν καλεσμένο ο ηθοποιό Αλέξανδρος Λογοθέτης, ο γιο του Ηλία Λογοθέτη. Ναι. Βέβαια δεν είναι καλό να λέμε για έναν άνθρωπο το, την προέλευση και το. Όχι, Και μετά θα φτάσουμε στον πλεύρη με τον πατέρα του που χαιρετούσε ένα <laughs> στο ναι. δικαστήριο. Δεν είναι σωστό, δεν θέλω να φτάσουμε εκεί. Όχι, ρε παιδί μου, είναι καλό καθένα. Έχει τη δική του πορεία. Και το Καλά, συγκεκριμένος... μα καθορίζει το σπίτι μα όμω. Επειδή το ότι είχε ο Αλέξανδρος στο σπίτι του τον Ηλία Λογοθέτη Προφανώς, δεν είναι λίγο γι' αυτό που έγινε. Όπω και άλλοι. Δεν είναι λίγο όταν έχουν στο σπίτι τους ε, τον ναζιστή. <Σι> όλα, όλα, όλα αυτά ισχύουν. Αλλά ο καθένας άνθρωπος έχει τη δική του πορεία <Σι segundo> αυτόφωτος και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί που τον έβλεπα είπε. Έβλεπα ένα βιντεάκι λοιπόν στο Instagram που έχεις ανεβάσει που έλεγε πάω φαγητό στο παιδί. <Σι> ναι. Αυτό είναι το τι μια μέρα δηλαδή. που πηγαίνω στο σχολείο ναι. και επειδή με πιάνουν κάτι τέτοια κατά διαστήματα, κάτι ανασφάλιση αλλά και κάτι γαμότου του τύπου Γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, Γιατί εγώ δεν μπορώ να αυτό, Θέλω να ανεβάσω του followers. Θέλω να έχω. Αν να ανεβάσει followers, ήθελα. Εσύ δεν δεν ανεβαίνει Δεν ανεβαίνουμε. Δεν, αυτό δεν ανεβαίνουμε τίποτα. Ναι, ναι. Αν δεν βγάλω six-pack, ξέρω εγώ και δεν ξέρω εγώ τι κάνω. Παρ' όλα αυτά. Προσπάθησα. Σε ένα από τα πρώτα βιντεάκια, επειδή λοιπόν σε αυτό το διάστημα που πηγαίνω το σπίτι στο σχολείο με το αυτοκίνητο, ακούω ραδιόφωνο, Ναι. που μου αρέσει και γουστάρω την να τους ακούω γιατί τα λένε έτσι ωραία και τέλος πάντων και επειδή υπάρχει αυτή η φοβερή, να το πω, αυτό το φοβερό θέμα ρε παιδί μου για stand-up comedy αλλά και γενικότερα για ακομωδία ενός πολύ συγκεκριμένου τηλεπολιτή νίνη υπουργού μου, μου κάνε κάτι εμένα αυτό μου κάτι γιατί δεν μπορεί ρε παιδί μου να μην το βλέπει ο κόσμος όλο αυτό που συμβαίνει Δεν γίνεται ο κόσμος είναι σε μια ύπνοση, μια ανάρκωση κόφτε το αν φέλετε, δεν με νοιάζει. Συνέαρτητα είπα Εντάξει, αυτά. Δεν το κόψανε κο... ήτανε... την live δεν ήτανε. Δεν νομίζω, νομίζω. είναι Α, okay, Αυτά λοιπόν. Ε, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και ότι είναι και Μου και μήνυμα της πότε θα έρθω στο στούντιο να κάνουμε κουβί. Α, ναι. Ναι. Α, Ωραία. μια Έρλα, να, μας έγι... μια <laughs> να και followers. Να followers <laughs> αυτά και <χωρίς> αυτά, νά, λοιπόν στο